A kie fumara Aera patera, kiee Αντίσταση ΛΑΕ Αντίσταση ΛΑΕ Αντίσταση ΛΑΕ Τα φούμαρα στην αρχή και το αέρα πατέρα του για Το αντίσταση ΛΑΕ Σε ποιον άλλον μπορεί να ανήκει Στο Μπάμπη Παπαδημητρίου Συνάδελφος Δημοσιογράφο από το ΣΚΑΙ βεβαίω, ο οποίο καλεί, παρακινεί σε βία, σε αντίσταση. Αυτά πάνε μαζί διότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Εδώ που έχουμε φτάσει. Αλλά πριν πάμε στην αντίσταση, έτσι κι αλλιώ θα έρθει όταν μάλιστα έχει και παρακινηθεί τον ίδιο τον Μπάμπη, τον Παπαδημητρίου. Πριν πάμε εκεί, να πάμε στον αέρα, τον πατέρα και στα φούμαρα. Άρα λοιπόν, έχουμε φάει τέσσερα χρόνια όλο αυτό το δράμα του ελληνικού λαού. Τέσσερα χρόνια. Πείνα. Δυσκολίε. Δεν μπορεί να το, φάγαμε το γαϊδαρό. Μ' που ξέρεις και καλοτρός. Στην ουρά να κολούσουμε. Θα πρέπει να τελειώσει. Είναι ακόμα τρεις μήνες για να κλείσει το προπονημός. Mm -hmm. Άρα αφήστε μου mm -hmm. να έχω την ελπίδα. Μπορεί να διαψευστώ δεν λέω. Mm -hmm. Μπορεί να διαψευστώ δεν λέω. Mm -hmm. Δεν θα με πάω μαχητή Και δεν θα λέω αέρα πατέρα και φούμαρα. Ανέω αυτά που πρέπει όσοι πέθουν. Γιατί αυτή η ώρα είναι η ώρα του χρέου και τι ευθύνε του κάθε πολιτικού. Ανεξάρτητα που πάνηκε. Ανεξάρτητα που πάνη. Δεν είναι η ώρα του χρέου, είναι η δεκαετία του χρέου, μάλλον 20 ετία, πέντε κοντα του χρέου, έτσι όπω πάει. Γλυκά όνειρα είναι όλα αυτά, το ακούμε και από κάτω σε μια άλλη διαφορετική εκδοχή και εκτέλεση. Ο κύριο Μπίστη, Νίκο Μπίστη, τον είχα αφήσει τη Δημάρ. Μόλι ήρθε το καλοκαίρι. Τώρα που φεύγει το καλοκαίρι, ξανά έγινε Πασόκ. Να θυμίσουμε ότι ήταν Πασόκ πριν πάει στη Διμαρ. Και να θυμίσουμε ότι ήταν και στον συνασπισμό, δεν ήταν? Πριν πάει στο Πασόκ ή αφού είχε έρθει από το Πασόκ. Εν πάση περιπτώσει, είναι η έκτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια που ξανά είναι Πασόκ. Συμφωνήσαμε οι πάντε σε μια πρόταση κλειδί. Ότι όλοι μαζί μπορούμε, χωρί ηγεμονισμού και χωρί αποκλεισμού. Κατά συνέπεια, ξεκινάμε. Κατά συνέπεια ξεκινάμε. Ε, τι θα κάνουμε? Αντίσταση, λέει. Κατά ξεκινάμε. Η φράση αυτή του κύριου Μπίστη είναι φρέσκια. Την είδαμε χθες στο Delta Edition του Μέγκα. Ήταν στο ρεπορτάζ του Ιορδάνη Χασαπόπουλου για το Την επόμενη μέρα του συμποσίου του Πασόκ για τα 39 χρόνια που είχαν πάει Σύμει Γιώργο για τη νέα κεντροαριστερά που τη χτίζει. Το Πασόκ, η Δημάρ, όλο βέβαιο, φαντάζουμε και ο ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιο και με τη σοσιαλιστική τάση. Γενικώ ο ΣΥΡΙΖΑ, ω ΣΥΡΙΖΑ, όλοι αυτοί είναι κεντροαριστερά και χτίζουν την κεντροαριστερά την επόμενη μέρα και ξεκινάμε με διάφορου τρόπου και με διάφορου πρωταγωνιστέ. Ο Μπίση τώρα, και μέχρι τώρα 13 και 4ο και 16, παραμένει είναι. Πασόκ για αύριο κανεί δεν μπορεί να εγγυηθεί. Πολύ περισσότερο ο ίδιο ο κύριο Μπίστη. Κανεί δεν μπορεί να εγγυηθεί αυτά που λέει σήμερα θα ισχύουν αύριο. Πολύ περισσότερο ο ίδιο Αντώνης Σαμαρά. Να ακούσουμε κάτι παλιό, καλό. Το είχε πει σε μια ΔΕΘ, επειδή αύριο θα βρεθεί και πάλι εκεί. Εφαρμόστηκε μια λάθο λοιπόν πολιτική. Έπρεπε να σιωπήσω. Έπρεπε να συμμορφωθώ προ τα υποδείξει. Έπρεπε να προσυπογράψω το λάθο. Γιατί για να γίνω αρεστό. Δεν είναι αυτή η πολιτική που ασκώ. αντίσταση, λαέ. Έπρεπε να προσυπογράψω το λάθος, γιατί για να γίνω αρεστός. Τελικά, το υπέγραψε, το προσυπέγραψε, το εφαρμόζει κάργα το λάθος για να γίνει αρεστός. Όχι στους Έλληνες πολίτες, στη Μέρκελ και στους υπόλοιπους, γιατί όσο ήταν κατά του μνημονίου υπήρχε μια κόντρα, με το που τα γύρισε ξαφνικά και τους άδειασε... Αρκετά και αρκετού. Αμέσω μετά πήρε και το οκ. Okay. Ο ελληνικό λαό, αλίμονο, όταν βλέπετε ότι τον πάνε και οι ξένοι, του έδωσε και ένα 28%, τίποτα δηλαδή. Μιοψηφία, ισχρή και ικτρή μειοψηφία. Παρ' όλα αυτά είναι πρωθυπουργό. Έτσι γίνονται αυτά. Το έκανε για να γίνει αρεστό. Έκανε αυτό που έλεγε ότι δεν θα κάνει ποτέ. Ψεύτη δηλαδή. Έτσι το λένε στα χωριά μα και απαταιώνα, θα μπορούσε κάποιο να το πει. Πολιτικό όμω απαταιώνα, δεν είναι σαν του άλλου. Εδώ έχουμε μια. Πολύ πολύ μεγάλη διαφορά Απευθύνομαι σε σας, Σας κοιτάω στα μάτια και σας λέω Δεν είμαστε ολίδι Έχετε μου εμπιστοσύνη Σκύβουμε το κεφάνι, μπορούμε hair, hair, hair, Σκύβουμε το κεφάνι, μπορούμε hair, hair, hair, ε, Τι θα κάνουμε Αντίσταση λαέ έπρεπε δηλαδή να είναι όλοι υπέρ του μνημονίου επειδή έτσι το είπαν ορισμένοι και απέναντι να έχουμε αφήσει τον ελληνικό λαό υποχρεωμένο πλέον να βρεις και καταφύγει μόνο στο πεζοδρόμιο έλεγε τότε τώρα έχει έρθει και αυτό στην από πλευρά και όπως λέει ο Αντώνης Σαμαράς ο λαός είναι υποχρεωμένος να βρει καταφύγει στο πεζοδρόμιο άρχισε το βασανιστήριο το χαϊρόκ δηλαδή στο Μέγκα, η επανάληψη. Το έχουμε μας, και για επανάληψη Από τα πολύ παλιά και καλά, δεν είμαστε τυχαίροι να μα πέφτει το ρε τη ρε. Αυτό γίνεται, νομίζω αργότερα κατά τι τρει, κάπου εκεί το βάζουμε. Αντώνη Σαμαρά, οι πολύ μεγάλε αλήθειε, τη μεγαλύτερη θα την ακούσουμε τώρα. Γρήγορα να βγούμε στι αγορέ. Το μεγάλο το ζητούμενο είναι να βγούμε γρήγορα στι αγορέ. Και αυτό το οποίο σήμερα αποδεικνύεται είναι ακριβώ αυτό. Ότι οι ίδιοι ξένοι δεν το προβλέπουν. Ότι λένε ότι απαιτείται ένα καινούριο γύψο 7 ετών. Ε, τι θα κάνουμε, Αντίσταση, λαέ Λένε ότι απαιτείται ένα καινούριο γύψο 7 ετών. Έχουν αρχίσει και οι Ευρωπαίοι και λένε τα δικά του ότι μάλλον δεν θα βγείτε το 14 στι αγορέ όπω σα είχαν πει βέβαια οι ντόπιοι, οι θαγενεί ηγέτε. Σα είχαν πει ότι θα βγείτε το 2011 στι αγορέ. Δεν έγινε τίποτα. Το 12, το 13 δεν το έχει πει κανεί. Το 14 τώρα έλεγαν όλοι. Αλλά βγήκαν από χθε ο Ντράγκη, ο Ντάισεμπλουμ, ο άλλο παράγων και είπαν ότι είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Μάλλον θα χρειαστεί με άλλη μία στήριξη. 10, 11, 12. Θα δούμε μέχρι τότε πώ θα δει. Αλλά αυτό σημαίνει και μέτρα όπω έχει πει και η αγωνίστρια σοσιαλίστρια. Μαρία Δαμανάκη, την ακούγαμε όλη την εβδομάδα. Τι θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Αύριο μόνο τέσσερι πορείε. Αρχίζουν από σήμερα οι ένστολοι. Ανεβαίνει πάνω και ο Τσίπρα ο Αλέξη. Και όπω θα μάθουμε τώρα, και αξισουάρ έχει, αλλά και έχει και οι συνομιλίε υψηλού επίπεδου. Πάμε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ο Σαμαράς γράφει και ο Τσίπρας ετοιμάζει ζευγάρι παπούτσια για να αντέξει όλη αυτή την πορεία στην Θεσσαλονίκη. Θα ηγηθεί τη πορεία. Μου το είπε χθε ο ίδιο σε τηλεφωνική επικοινωνία. Που είχα μαζί του τι θα κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο, κύριε Πρόεδρε. Μου λέει: ετοιμάζουμε να ηγηθώ τη μεγάλη πορεία των εργαζομένων στη Θεσσαλονίκη. Α, αυτό ακριβώ θα γίνει. Είμαι καινούργια παπούτσια. Αυτό είναι το βασικό: Ότι θα έχει καινούργια παπούτσια. Όπω λέει ο Αφτιά, δεν ξέρω του τόπο ο ίδιο ο Τσίπρα. ή του είπε ότι θα πάω με τα παλιά παπούτσια. Είναι ένα θέμα αυτό. Αλλά εμεί δεχόμαστε πάντα την, πάντα την αλήθεια του δημοσιογράφου. Μίλησε τηλεφωνικά και τι θα κάνει σε αυτό. Το... Είπα πάω πάνω αυτό το σουκού. Το άλλο θα με εδώ, θα τα πούμε. Να κανονίσουμε οτιδήποτε. Ωραίε συνομιλίε με ωραίο περιεχόμενο και κυρίω ωραίε εικόνε, αυτό με τα καινούργια παπούτσια, στην πορεία πάνω τη Θεσσαλονίκη. Ζούμε το καλύτερο 8 από το 2008 στον τομέα, μάλλον σε έναν πολύ ευαίσθητο τομέα. Ο κύριο Βρούτση, που είναι υπεύθυνο για αυτόν τον ευαίσθητο τομέα, υπουργό εργασία, υποτίθεται, ανακοίνωσε χθε τα ευχάριστα νέα, το είπαμε και χθε, το πιστεύει, είναι ο μόνο που είναι ευτυχισμένο, βλέπει γύρω του χιλιάδε, εκατοντάδα πια, χιλιάδων Το ισοζύγιο προσλήψεων απολύσεων στο Οκτάμηνο Ιανουάριο αύγουστος του 2013 είναι πλειονασματικό καθώς δημιουργήθηκαν 102.580 νέες θέσεις εργασίας Μπράβο. και αποτελεί το Οκτάμηνο με την υψηλότερη επίδοση από το 2008. Ανοίγουν οι δουλειές! Ανοίγουν οι δουλειές. Ανοίγουν οι δουλειές. Δουλειές. Δουλειές. Δουλειές. Δουλειές. Ζουλειές. Και αποτελεί το οκτάμινο με την υψηλότερη επίδοση από το 2008. Τι ευτυχισμένοι που είμαστε ή πρέπει να είμαστε. Τι ωραία και ευχάριστα νέα. Αυτό ακριβώς το ζούμε και όλοι νομίζω. Αν πιάσετε κουβέντα μεταξύ σα, μεταξύ μα, αυτό δεν συζητάμε κάθε μέρα. Την τελευταία εβδομάδα ότι είναι το καλύτερο χτάμινο και στον τομέα τη εργασία από το 2008, και μάλλον δεν ξέρουμε για το μέλλον. Αλλά μέχρι τώρα είναι το καλύτερο χτάμινο. Με χαρά ανακοίνωσε χθε τα νέα αποτελέσματα. Έχει αρχίσει από τον Απρίλιο και βλέπει κάτι πλεονάσματο ο κύριο Βρούτση. Μην το χαλάσουμε. Κρίμα είναι. Κοροϊδεύει τόσο ωραία τον εαυτό του. Να σεβαστούμε τουλάχιστον αυτή την κατάσταση, την ψυχική, ψυχολογική, στην οποία. Έχει περιέλθει. Το θέμα είναι, μάλλον το θέμα δεν είναι ο Ιταλήμωνο Βρούτσες, ότι τον άκουσε και ο Σαμαράς και προέβλεψε αμέσως τι προέβλεψε. Περιγράφει ακριβές ποσοστό. Η ανεργία λοιπόν πλησιάζει στο 10%. Μπράβο! Έχουμε δουλειά και όχι ανεργία. Έχουμε δουλειά. Και όχι ανεργία ε, Τι θα κάνουμε Αντίσταση λαέ Τώρα δεν χρειάζεται αντίσταση Αφού καταφέραμε να μην έχουμε ανεργία Ρίξαμε την ανεργία είναι το καλύτερο χτάμινο. Έχουμε 108.200 Τους έχει μετρήσει έναν έναν Τους βλέπει, τους ξέρει Δεν μιλάμε για τις συνθήκες δουλειάς Αυτά δεν απασχολούν κανέναν Ποτέ δεν θα απασχολήσουν κανέναν Άλλωστε η ανεργία σύμφωνα με τους σοβαρού. Οικονομολόγου, καθηγητέ, αναλυτέ, για να έρθει κάτω από 10% χρειάζονται 20 χρόνια. Ο Βρούτσι το έκανε μέσα σε ένα οχτάμινο, δεν έχει σημασία. Υπάρχουν οι σοβαροί και υπάρχει και ο Βρούτσι και οι δύο ασχολούνται με τα θέματα τη ανεργία, εργασία, συνθικών ζωή, ποιότητα ζωή και αξιοπρέπεια. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια πάντω. 2.11-208.200, όποιο θέλει να επικοινωνήσει με τον διευθυντή τη εκπομπή, μέλη στη διεύθυνση στούντιο, και από κινητό. Όποιο θέλει να στείλει SMS, γραφειρή, αλλά αφήνει κενό. Οτιδήποτε μετά ω σκέψη, παρατήρηση θέλει και το στέλνει στο 54%. Νίκο Απρανίδη τον ήχο. Και όλοι εσεί που εδώ και 10 λεπτά νομίζετε ότι ο Μπάμπη μα καλεί να κατέβουμε στου δρόμου, κάνετε πολύ μεγάλο λάθο. Εμεί το χρησιμοποιήσαμε έτσι γιατί τον θέλουμε η ηγέτη μα. Γιατί ταιριάζει να είναι ηγέτη σε αντίσταση του λαού και σε λαϊκές ανατροπέ. Έχει την εμπειρία, έχει την άποψη, έχει τα φόντα, εν περιπτώσει, να ηγηθεί. Θα ακούσουμε τώρα εδώ το πλήρες κείμενο ε, Τι θα κάνουμε αντίσταση λάε. Αυτά είναι γελία κατάσταση Εσύ δελεί, δεν είναι κανένα πρόβλημα <μήνση> Αυτά είναι γελία κατάσταση Εσύ δελεί, δεν είναι κανένα πρόβλημα <έτα> <τυσκίες> Τι έπρεπε δηλαδή να είναι Όλοι υπέρ του μνημονίου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 Συμφώνα με μήνυμα Κροατή, ο Μπίστη ξεκίνησε λέει, την πολιτική του καριέρα εισαγωγικά σαν κορυφαίο τέλεχο του ΕΚ. Αυτό το θυμόμουν. Πέρασε από το ΚΟΚΟΕ. Αυτό δεν το θυμάμαι. Πήγε στο συνασπισμό. Ανεξαρτητοποιήθηκε. Έφτιαξε την ΑΕΚΑ. ΑΕΚ. Μετά στο ΠΑΣΟΚ. Στη συνέχεια στη γνωστή Δημάρχη. Και ξανά τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστώ, Νίκο, από τον άλλη, μου Ευχαριστούμε για την υπενθύμηση. Γιατί λαό χωρί μνήμη δεν ε, ε, είναι λαό που αξίζει να ζει. Και κυρίω τέτοια θέματα πριν ακούσουμε τον πρώτο λαό να σας πούμε κάθε χρόνο γίνεται ο Σύλλογος Ελευθεριανιτών Ηλιούπολης κάνει την περίφημη γιορτή του τράγου είναι ένα τη χρονιά φέτος την Παρασκευή σήμερα και αύριο 7 Σεπτεμβρίου που γίνεται μ, το έχουν βάλει, δεν το έχουν βάλει δεν το έχουν βάλει εδώ οικάζω ότι θα είναι εκεί που γίνονται όλα αυτά στην, ε, στο, στην πλατεία του Ικα. Τη Ηλιούπολη, δεν μου το γράφουν εδώ στο μήνυμα που μου στείλαν, δεν έχει σημασία. Θα παίξουν πάντως γνήσια παραδοσιακή μουσική. Οι κορυφαίοι καλλιτέχνε, ο Μπέκιο, ο Τζαμάρα, η Βότα, ο Κοστούλα και κλαρίνο, ο Πλαστήρα και ο Χαλιλόπουλο. Τις εκδηλώσει στηρίζουν με την εθελοντική προσφορά 159 παιδιά ηλικία 15-30 χρόνων. Αν ακούει κάποιο από εκεί, Σύλλογο Ελευθεριανητών Ηλιούπολη, για να πούμε την ακριβή περιοχή. Σήμερα και βράδυ γιορτή του τράγου, μάλλον στην Πλατεία του ΟΙΚΑ στην ηλίου εκεί που γίνονται κάθε φορά, κάθε χρόνο όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Τι ακολουθεί τώρα, Λαό. Ναι. Με καλησπέρα. Γεια σα. Εγώ. Ελάρε, Αποστολάρε, πού είσαι, ρε. Ελάρε, φίλο, τόσο χαρά που με άκουσε. Ελένε, να σου πω κάτι, έχουμε μερικέ ανησυχίε με σιρή αρέμα. Τι θα γίνει. Έχει ανησυχίε. Πολλέ. Για πε. Σε ξέρω, ρε Αποστολή, πραγματικά, λε θα πάμε για πολεμό. Λε. Εσύ θα μου πει, θέλω να ακούσω τη δική Αχ, και μου το είπαν. Μου το είπαν, ξέρει τι μου είπαν. Ισούπαμε. Μου είπαν, θα βάλει το χακί, θα μπει στην πρώτη τη γραμμή <laughs> και ήρωα θα γίνει. Ντέ και καλά. Έλα σου πω... Τρελή, δεν πάει. Έλα σου πω κάτι. Τι θα γίνει τώρα με τα μνημόνια και τα αυτά που έχουμε πλέξει τώρα δεν θα γίνει, τι λες. Τι να γίνει φίλε. Τα πληρώσουμε. Τα πληρώσουμε φίλε, πρέπει να πληρώσουμε, να είμαστε συνεπείς υποχρεώσει μα για να σωθεί η χώρα, να αποσωθεί. Έχει δίκιο αποστολή. Και να ψηφίσουμε καγκελάριο, ε. <laughs> Την καγκελάριό μα να ψηφίσουμε γιατί το... δεν θα σωθούμε πασοκάρα; ψυχί. Δεν θα σωθούμε. Ναι, πασοκάρα εδώ, καγκελάριο έξω. Ναι, πασοκάρα. Για να σωθούμε. Να είσαι σίγουρος, Φυλάκια, I love you. Με το μεγάλο πασόκ. <laughs> Μόνοι του το λένε μεγάλο, ε, κατάλαβε. Τι γίνεται, μεγάλε, καλά. Καλά, εσύ. Ωραία, το βρέχοντα του πακαλιάρου, εντάξει. Κάτι κάναμε. Α, μπράβο, έτσι. έτσι. Καλά, ρε, αυτή τη λούγα του Γιωργάκη, τι το βάζετε την κόλλητε τρίχα να με κάνει, κελόρα μου. Για να σα αρέσει. Κλάτι έβαλε αυτό, αλλά εμεί βάλαμε τον κόλλο να μου πέσει τον Το πρόβλημα δεν είναι αυτό, φίλε μου. Ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι ότι ήρθαν δύο καλλιτέχνε στο συμπόσιο να μιλήσουν, περιμέναμε να πούνε τι επιτυχίε και είπαν από τον καινούριο δίσκο που δεν τα ξέραμε. Κατάλαβε. Ποιοι ήταν οι καλλιτέχνε. Ο Συμύτη και ο Γιόργο. Καλητέχνε στην αρχή. Και δεν είπαν τι επιτυχίε. Περιμέναμε εμεί να ακούσουμε σαρδά μου, τα γνωστά κάποιοι κάτι τέλο πάντων έστω κάτι και αυτή είπαν τον καινούργιο δίσκο που δεν τα ξέραμε και μείναμε παγάκι. Αποητεύσε το κοινό. Δάμπραγμα. Έλλα πάντων. Πού θα πάει, κάτω. Στιγμή... Να κάθουν εκεί και να περιμένω και καλά πότε θα το πει το καλό πότε θα το πει και δεν το λέει. Ούτε αν κόμ δεν κάναμε. Κάποια στιγμή να σα ακούσουμε. Είμαι έξαλλον. Κάποια... Δεν έμειζε την κάρα κάποια... να καταστρέψουν τη χώρα να δίνουν στον κόσμο αυτό που θέλει. Το θέαμα. Γι' αυτό και το χειροκρότημα ήταν χλιαρό από κάτω. Έλα, ρε Απόσταλλε, καλημέρα. Έλα, τι κάνουμε. Μια χαρά, εσύ, να σου πω, Υπήρχαν εχθέ άνθρωποι που χειροκροτήσανε τον Γιώργο. Λίγοι, λίγοι. Λίγοι, γιατί δεν έπρεπε αυτό τα καλά, sorry. Πρώτον. Από oh. την άλλη, κατά τη γνώμη μου, έπρεπε να εκτιμήσουν την ξεχωριστή παρουσία τη βραδιά. Δεν έρχεται κάθε μέρα Γιώργο στη χώρα σου. Συγγνώμη. <laughs> ήταν ειδική εμφάνιση και ήρθε και τσάπα από τι έμαθα. Εντάξει. Δεν πληρώθηκε τίποτα. Και δεν είναι και συχνό. Yeah. Άντε έτσι τώρα θα το έχουμε όποτε θέλουμε. Πώ έρχεται ο Ρότζερ Waters σημεία στο τόσο. Πώ είχαν έρθει οι Ρόλινγκ Στόνζ δεν θα ξανάρθουνε. Έτσι. Ήρθε ο Γιώργο στην πατρίδα. Ά, και δεν το χειροκροτά πληρώ, yeah. <συλίξε> από κάτω. Δεν εκτιμάς την εμφάνιση. Δεν μπορώ να τον βρω και εγώ κάπου εξωτερά μου το. Αυτή ήταν η πιο χαρούμενη συναυλία του καλοκαιριού. Μάλιστα. Τέλο πάντων. Άντε γεια γεια. Λοιπόν, ήθελα να απαντήσω στην κοπελιά που ακούστηκε προηγουμένως, που έλεγε για τη γενιά του Πολυτεχνείου. Εγώ δεν είμαι τη γενιά του Πολυτεχνείου, είμαι πολύ αργότερα. Να σταματήσουν λοιπόν τα κολόπεδα όλα αυτά, ή την καραμέλα, γιατί όταν ψηφίζανε. Ψήφισανε VAP, λοιπόν. Μη μιλάνε λοιπόν να το βουλώσουν και να κάτσουν στου καναπέδε του. Αυτό λέει το κοριτσάκι. Εσεί του κολλήσατε, δεν είχανε καμιά όρεξη. Α, έτσι. Επανάσταση θέλανε κανονικά. Α, α να. Είναι αυτοί που τύχουν η ασθένεια που είναι κολλητικά. Α, και κάνουν επανάσταση του καναπέ. Γιατί αυτέ. Τώρα τι αφήσανε τι ξαπλώστερε ή είναι νωρί ακόμα. Δεν ξέρω. Ε, τώρα έρχεται το χειμώνο, θα πιάσουν πάλι τον καναπέ. Τα κολόπεδα και το φραπέ. Κάτω ντάξει. Οκ, okay, πινά... τα κολόπεδα. Μην βγάσετε κι εσεί την ουρά σα απέξω τώρα, μην τα πάρω. Καλώ ήρθε! Καλώ ευρύκα που ήσουν. Α? Αχ, δεν μπορώ να σου πω. Γιατί μα είπε που ήσουν. Και τι με ρώτησε, Ε, που ήσουν έτσι. Διακοπέ. Να σου είπα. Εκοπέ, μπρο. Γυμνώ ενημέρωση για να ξέρω που περίπου φευκολουσε. Που Τημένω το καλοκαίρι. Μπράβο μουρό μου. Γυρνάστε το χειμώνο, θα κοινόστε και το καλοκαίρι. Τι πράγμα γι' αυτό. Σωστά, σα. Είχα διαμαρτυρία από το τσουτσούνη, που λέει και ο συμμετηση. Συλλοποίησα με όταν βλέπαμε το τσουσούνη τη κρίση να έρχεται. Δεν γινόταν. Με έχει κλεισμένο στη σπηλιά του στον καιρό. Βγάλαμε να σε βγάλαμε, δεν τσουτσουνιάζει, καλέγο. Τσουτσουνιάσα, ναι. Αυτό ο κόλο, πως... αυτό ο κόλο. Κο... Γιατί να μην το δει ο κόσμο να χαρεί, <ΣΣ1> <ΣΣ2> τον κόλο, είναι στο πρόσωπό σου. Το ίδιο είναι. Πάμε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ο Σαμαράς γράφει και ο Τσίπρας ετοιμάζει ζευγάρι παπούτσια για να αντέξει όλη αυτή την πορεία στην Θεσσαλονίκη. Θα ηγηθεί τη πορεία. Μου το είπε χθε ο ίδιο σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα μαζί του τι θα κάνετε αυτό το κύριε πρόεδρε; Μου λέει ετοιμάζουμε να ηγηθώ της μεγάλης πορείας των εργαζομένων στη Θεσσαλονίκη Με καινούργια παπούτσια στην πλατεία ή θα γίνει η γιορτή Ο, του τράγου γιορτή. στην Ηλιούπολη Έλα ακούγεσαι έχουμε τη Λιάννα Κανέλη Μακούς ναι, ναι. Λοιπόν ε, καλώς ήρθες Σε καλωσορίζουμε <χα -χα Και εγώ καλωστώ σε φίλου μου, γι' αυτό με ακούσα έτσι. Α, δεν πειράζει. Τι ήταν εκεί δίπλα, Επιτέλου. Δεν άκουσε τον αυτιά. Πρέπει να ξεκινήσουμε. Αργήσαμε να ξεκινήσουμε. Άκουσες εδώ πρέπει στο... να ξεκινήσει ο Ομπάμα την επίθεση στη Συρία, ρε παιδιά. Όχι, θα σε περιμένει, μη φοβάσαι. Θα με περιμένει, δεν τον αυτιά εδώ, τι είπε, γι' αυτό το βάλε, Για να το ακούσει εσύ. Όχι, δεν το άκουσε. Με... Δεν άκουσε τη συνομιλία με τον Τζίπρα. Θέλ... Λοιπόν, θα την ξαναβάλουμε γιατί θέλω να την ακούσει. Μάρτι σε παρακαλώ, παρακαλώ. Είναι πολύ σύντομο. Όχι, είναι πολύ σημαντικό γιατί σε αφορά κιόλα είσαι.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 Ορίστε. Δεν Κα... κατάλαβα. Δηλαδή θα πάει με τα πόδια Τσίπρα σε ποδόσφαιρα ζελονίκη oh. σε την εμπορία του ΜΑΟ. Αυτό είναι λίγο φλού Αλλά εκεί θα φοράει τα καινούργια παπούτσια, όπω λέει ο Αυτιά τώρα πάντα, έτσι, με το φίλτρο του δημοσιογράφου. Καλά. Ο Αυτιά δηλαδή έχει, έχει βάλει δικού του ρεπόρτερ και στα παπουτσάδικα, να ξέρει από πού θα Όχι. πάρει τα παπούτσια που θα πάει στον αγώνα του. Προφανώ, προφανώ δεν ξέρω. Α, πολύ φοβάμαι ότι όλα αυτά τα πράγματα θα καταλήξουν σε ξυπόλοιτου. Ναι. Ξυπόλοιτοι έχουν μείνει εργαζόμενοι. Υπόλοιπη όμω. Παρόλα αυτά, χαλαρή όμω. Στο μαύρο σκοτάδι. Παρόλα αυτά, χαλαρού του βλέπω και υπομονετικού του εργαζόμενου. Η γιαγιά μου είχε ένα πολιτικό ρητό, πολύ βαθύ. Τι? Το οποίο ταιριάζει παντού. Είναι... Πάει με όλα δηλαδή. Mm. Ε, βρίσκουν και τα κάνουν. Ναι, θα έπρεπε να βρίσκουν για να τα κάνουν. Όχι, κάθε άλλο παρά. Κάθε άλλο παρά. Δηλαδή, Αυτό πριν... που φοβούνται τι είναι, μωρέ. Είναι η μάζα και ο όγκο των εργαζομένων. Αν λοιπόν καταφέρνουν να μην έχουν μάζα και να μην έχουν όγκο, το γράφω για την Κυριακή. Έχουνε φεύγει καινούργια πράγματα. ενιαίες λίστε, ατζέντα κοινωνική. Σε φέρνουν στην κατάσταση να μην έχει ούτε 5 ευρώ. Οπότε μετά σου προσφέρουν μια προσωρινή κοινωνική εργασία με 200 ευρώ για 5 μήνες Και θεωρεί και πανηγυρίζει. Και θεωρεί και πανηγυρίζεις Ναι, ναι, ναι. Αυτό ακριβώ. Και μετά συμβεί. σε κόβουν σε διάφορα κομματάκια και μετά πα, πούμε. Να μιλήσει για οργανωμένη και συντεταγμένη έφοδο προ την πραγματική εξουσία που είναι η ίδια σου η δύναμη. Και είναι κάθε κάτω να συζητήσουμε τώρα. Μου προσφέρουν να πεθάνω έτσι ή να πεθάνω αλλιώ. Εδώ κάθεται κάθονται εργαζόμενοι και συζητάνε αυτέ τι μέρε αν... τι είναι τα χημικά όπλα. Ναι, Λες και δεν έχουν, mm -hmm. δεν έχουν εμπειρία. Δεν έχουν εμπειρία. Δεν έχουν εμπειρία πώ ήταν η προβοκάτεια στο Ιράκ, πώ ήταν η προβοκάτεια ότι όπλα πέσανε στη Γιουγκοσλαβία. Είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι και ο ίδιο του άλλαξαν οι συνθήκε οι αντικειμενικέ. Για σκέψου πώ ήταν η Θεσσαλονίκη όταν περνάγανε τα τάγκ. Ναι. Σκέψη που του βάζανε τι κάμπελε και του τρίβανε. Σκέψη τι γινόταν στο ναι. λιμάνι. Ναι, Τώρα ναι, πρέπει ναι. να αποδεχτούμε ότι το λιμάνι υποκατοχή και απλώ οι δουλειοπάρκοι πρέπει να επιζήσουν. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Να ξέρει ότι σήμερα ο λόγο που βγήκαμε εδώ είναι ότι ξεκινά σήμερα το μεσημέρι. Να το θυμίσουμε και στον κόσμο. Να ξέρει ότι είναι μια πολύ ευτυχή συγκυρία. Α γίνει πόλεμο στη Συρία, Αυτά είναι λεπτομέρειε. Γιατί ο Βρούτση ανακοίνωσε χθε ότι η ανεργία πέφτει και ήταν το καλύτερο χτάμινο από το 2008 και μετά. Γιατί έχουμε 100.000 νέες θέσει εργασία. Πλάκα μου κάνει. Το ανακοίνωσε, το ακούσαμε και πριν. Μπορώ να στο δω το ηχητικό, να το παίξει και μετά. Ε, αυτό ακριβώ. Νομίζω, όλη αυτό συζητάμε ότι η ανεργία πέφτει. Νομίζω ότι μπήκαμε στη σφαίρα, στη ζώνη του λυκόφωτο και στην φαντασίωση πλέον. Επειδή λένε ότι ο Σαμαρά πρέπει να ανέβει απάνω με όραμα στη Θεσσαλονίκη, κάποιο πρέπει να του κάνει τον προφήτη Ιλία και να του παράσχει ένα όραμα. Αλλιώ δεν εξηγείται. Τι, δεν όραμα. Ανέβει... Τι όραμα θα πει ο Σαμαρά στη Θεσσαλονίκη. Όραμα, όραμα. Εγώ παντού διαβάζω ότι ανεβαίνει να αναπτύξει το όραμά του. Ναι. <laughs> το όραμά του. Είναι μια ενορατική υπόθεση αυτή. Είναι ο ναό εκεί και θα αναπτύξει το όραμά του ο Σαμαρά. Θα φύγει πάρα πολύ γρήγορα, βέβαια θα απαντήσει, γιατί δεν μπορεί να κάνει πρεσκόφρα οράματα. Και πέρυσι έτσι είχε φύγει. Ναι, και πέσει. Έτσι θα φύγει και του χρόνου και του παράγοντε δεν μπορεί να μην πάει και καθόλου. Ένα άλλο θέμα που συζητάμε, φαντάζομαι θα, θα στο θέσουν και οι ακροατέ, είναι τα θρησκευτικά. Η Ρεπούση ξαναχτύπησε και έθεσε θέμα θρησκευτικών, και από εκεί και πέρα το έχουν πάρει όλοι, μέχρι και ο Ντινόπουλο το πρωί σε ένα παράθυρο. Ναι, εγώ έχω σοβαρότερο πρόβλημα από αυτό. Ποιο? Στα αλήθεια, έχω σοβαρότερο και πολύ πιο θρησκευτική προσήλωση και ουσιαστική ορθόδοξη χριστιανική κομμουνιστική εργατική προσφορά. Βάλτε όλα μαζί για να το βάλουμε πια Ε, θεωρώ ότι πρέπει να εξοβελιστεί από το πολιτικό στερέωμα. Οποιοδήποτε δεν σκέφτηκε τα παιδιά, και μην μου το παίζουν χριστιανοί. Αφήνεται τα παιδιά λυθύνοντα σε Να σα φέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Εγώ είμαι αντιμέτωπη αυτή τη στιγμή που έχει ανοίξει το μέτωπο παιδεία και συζητάμε. Θα κάνουν πενθύμερο 48 ώρε ή κάτι τέτοιο. Και που στο τέλο δεν θα γίνει γιατί έτσι έγινε και με την επιστράτευση και είδαμε τι έγινε. Μα νομίζω είναι ακόμη, δεν είναι. Ναι, λοιπόν, οι επιστρατευμένοι, ε, εγώ έρχομαι να σε ρωτήσω ένα πράγμα. Και πε μου μία χώρα του κόσμου που έχει μετρό, μία πόλη του κόσμου που έχει μετρό και το μετρό δεν έχει στάσει στην πανεπιστημίου Ναι. Θέλω να μου πει μία πόλη του κόσμου όπου κάποιο που πετυχαίνει στο πανεπιστήμιο και μένει. Να σου φέρω ένα παράδειγμα στο μενίδι. Εγώ ξέρω, παιδιά. Ναι. που Πετύχανε από το μενίδι ή μένει στη λούτσα. Τι ώρα ναι. πρέπει τι να τίποτα. σηκωθεί ναι, πρέπει ναι. Ταξίδι. Να Ταξίδι. με το υπόλοιπο να Σε τα πόδια, τι ώρα θα σηκωθεί να πάει πώ. Στην Πανεπιστημίου mm, Και αν δεν ναι. έχει αυτοκίνητο, δικό του. Αν δεν έχει βενζίνη, να κάνει. Κουδεύσει... Τα επόμενα 50 χρόνια, στην καλύτερη περίπτωση, κάτι θα γίνει και με αυτό. Όχι, τα επόμενα 20 χρόνια θα έχει πέσει η ενεργία. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω με ένα νούμερο. Κιό? Για να κάνει 38.000 θέσει εργασία με το παρόν αστικό καθεστώ, αυτή τη στιγμή, τεσάνω εδώ 1% του ΑΕΠ. Ναι. Κάντε τον υπολογισμό για ένα εκατομμύριο θέσει. Νομίζω 27 χρόνια είχα 20, ακούσει πάλι. 27 ή 30. Είναι κάπου εκεί. Θέλει για να πέσει κάτω από το 10%. Ναι, αλλά εσύ θεωρήσει όμω εργαζόμενο άμα δουλεύει με 80 ευρώ το μήνα. Ναι, οι συνθήκε είναι. Δεν είναι, τις συζητά κανεί τι συνθήκε. Το θέμα είναι κάπου να πηγαίνει. Να φεύγει το πρωί από το σπίτι και να γυρίζει κάποια στιγμή. Με κάτι. Αυτό θεωρείται δουλειά πια. Δεν είναι συνθήκες, δεν τις συζητάμε. Κοιτάμε τα νούμερα, τα ποσοστά και τους δείκτες. Και μ' αρέσει η εξομοίωση με, με το κράχ του 29. Ναι. Το κράχ του 2013 στην ελληνική κοινωνία, κατά την άποψή μου, είναι η έλλειψη οργανωμένης κινηματικής εργατικής αντίστασης. Είχε σπάει στο συμπόσιο του Πασόκ. Ε? Στο συμπόσιο του Πασόκ προχτέ είχε σπάει. Που ήταν ο Σιμήτη και ο Γιώργο. με καλέσανε. Θα πήγαινε. Θα πήγαινα γιατί. <laughs> με καινούργια παπούτσια και εσύ. Έχω, έχω μια συμπάθεια στι κυρίε. Α, α, μάλιστα. Ε, Για, ε, τα τα Για τα κόλληβα. Ναι, ναι, μ' τα κόλληβα. Ο Δε Γιώργο ο καλύτερο, δεν έχει καταλάβει τίποτα. Λει, τα έκανα όλα καλά και θα τα ξανά έκανα και τέτοια. Ο Σιμίτη είπε ότι είχαμε ψευδεστήσει λίγο. Ναι, ο Σιμίτη ήταν καλύτερο. Ναι, Πάντα εγώ είναι γιατί καλύτερο. να πάω τώρα κάπου. Δηλαδή, νομίζω ότι όποιον και να προσκαλούσανε, δεν υπήρχε περίπτωση να, να μπορέσει να το αντέξει αυτό το πράγμα. Να πα να συζητήσει με ποιου και τι, πε μου, ειλικρινά, το λέω. Γιατί εγώ τον έβλεπα το Σιμήτη σε κάτι πλάνα στην τηλεόραση και η εικόνα που μου ερχόταν στο κεφάλι μου ήταν ε, εκείνες οι δύο μπλούζες και τα ευρώ που είχε δώσει στον Ομπάμα. Στο ναι, ναι, στο σακουλάκι, σε μια σακούλα. Όταν ήταν ο Ομπάμα, ο Μπούς Που του είχε πάει κάνει. τα, τα ευρώ, σε μια και σακούλα. Το ίδιο πράγμα κάνει, ναι, ναι, ναι. το πράγμα κάνει. Μην μου κάνει και εσύ τώρα ναι, ναι, ναι. σαν τον Ολάντ. Εγώ θυμάμαι τ, τα πρωτοσέλιδα... τον πόλεμο <σχετίσαι> στο Αφγανιστάν που δεν Όχι. έκλεισε ποτέ. Έκλεισε στο Ιράκ, και στη Συρία. κάθε πρόεδρος κάνει ένα πόλεμο. Θυμάμαι τα πρωτοσέλιδα Ομπάμα. Με πανηγύριζα. Ναι ναι ναι. Ναι, ναι ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα το μεσημέρι, 3.30 στον αέρα. Από γιατί σήμερα. Γιατί στην πόλη και πρέπει να του βγάλουμε. Καλή αρχή, τα λέμε. Να σε καλά. Γεια, Τα είπαμε για τη γιορτή του τράγου. Γίνεται στην πλατεία Ήκαπλα, παλαιών πατρών Γερμανού ονομασία, στην Ηλίου πόλη, το είπαμε και πριν. Είχαμε και τη Λιάννα Κανέλη να την προϋπαντήσουμε και να την καλοδεχθούμε. Θα την ακούσετε στις 3.30 το μεσημέρι. Τώρα έχουμε τις παραγγελιές αφιερώσεις. Με αυτές σας λέμε καλό σαββατοκύριακο τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας. Έλα. Για μια χέρα, θέλω για την Παρασκευή. Τι. Ε, θέλω να βρείτε από το Σαμαρά, το ε, Εκεί που λέει θα θέλουμε να σώσουμε την Ελλάδα. Θα κάνουμε όλα αυτά για να σώσουμε την Ελλάδα. Και στο τέλο να βάλεις ένα το που λέει αυτή η Ελλάδα δεν σώζεται με τίποτα. Η χώρα θα σωθεί. Θα <laughs> λοιπόν, ξέρεις τι θέλω Μου άρεσε πάρα πολύ το opening που κάνατε με τον ε, Γεωργιάδη Και θέλω αύριο που είναι Παρασκευή Να βάλεις το παυσίπονο από το μωρά στη φωτιά Και εκεί που λέει γιατρέ μου δώσ' μου το παυσίπονο μου τώρα Να ουρλιάζει άδωνης, δώσ' μου το για νόσυμο Μπορείς Γιατί, γιατρέ μου, να μην πάρω το γενόσιμο; Έχεις κάποιο λόγο? Δώσ' μου το έχει Το Το α, μπούμπου, μου. Βάλε παραγγελία για την Παρασκευή, τον εισαγωγιά του πυράλ. Ναι. Ε, ποιος είναι υπεύθυνο πίστονη ζωή, σε παρακαλώ πάρα πολύ για αυτά τα που βάζετε εκεί στο δίστανα και τέτοια. Εγώ, εγώ Ονομάς, Jenny Bocci. Εγώ φίλε, ονομάζομαι Κώστα. Θέλω, Είμαι ο εισαγωγέα του Μπειράλ. Α, ωραία, τι κάνει φίλε Κώστα. Λοιπόν, θα σε παρακαλήσω να μην ξαναβάλει να μου το σπούλε, κύριε Μαγκίνα, με τα Μπειράλ και τα λοιπά μαζί. Γιατί, αφού το έχει στο ναύσκι κτίριο, τι να κάνουμε τώρα, φίλε εισαγωγέα. Δεν θέλω τώρα να ξαναβάλει εκεί τον Μπειράλ, σε παρακαλώ πολύ. γιατί. Και τέλο πάντων, γιατί δεν το κάνουμε, επειδή μα το λέει εσύ. Να, χέστηκα. Εγώ θα το βάλω. Πού μιλάτε, σε ποιο μιλάτε, Φίλε. Στον εισαγωγέα του Μπειράλ. Θα σα το γνωρίσω, είναι ωραίο τύπο. Δεν καταλαβα ποιο. Του πυράλ, θέλω να σου κάνω κονέ. Φυσικά σου πυράλ. Α δεν το ξέρει. Λοιπόν, λίγαμε το πειράλ για να μην έχουμε ήδη πολλά τράβαλα, εντάξει. Όπα Φιλαράκο δεν το πασκαλά; καλά λίγο να σου πω Κατία, Θα σου μάλια, τραβήξω τα μαλλιά τρίχα τρίχα, να μου Να πάνα να κάνω; Να τον να, να, να, να κατουρίσουμε στον πυράλ, σου Κάτουρο; Φαντάζομαι. Ρε, ρε, πιο μάλια, είναι. Ο Τζένι Μπότσι. που τα κάνει όλα αυτά, τις <Σελίου> Όλο τον Αύγουστο η τηλεόραση μας έλεγε για τον τύπο στην άχλα που είχε βγάλει δύο κατσί και τρία κοκορέτσια και δεν έκοψε αποδείξεις. Μας δείχνουν κάτι beach bar. Όλοι αυτοί στο κάτω κάτω άμα θες πας, άμα δεν θες δεν πας. Το πρόβλημα της ελληνικής οικογένεια γιατί έχω και εγώ οικογένεια, είναι το σούπερ μάρκετ και το βενζινάδικο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Που στο σούπερ μάρκετ τώρα πας οπωσδήποτε. Και στο βενζινάδικο Αύριο θέλω αφιέρωση το κουλούρι. Πότε ήταν αυτό, το 2006, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Όπω θα έλεγε τότε ο κουλούρης, κουλούρι, κουλούρι, με την ντομάτα και με το φαγκρί, τα ίδια ακριβώ είναι και σήμερα, το 2013. Κουλούρι, αύριο παγκωτώ. θα κοτώ. Θα λοιπόν, επειδή θα μου είπατε θα για την πατάτα, να σα πω για πόσο είναι. Η τομάτα στη ζώνη του ευρώ Υπάρχει πράγματι το φαγκρί. Με ψαρί. το φαγκρί. Τώρα πάω τώρα και στη ρατζούγια. Να μου ρίχνει ρατζούγια πάνω. Από εδώ και πέρα, αν θέλω να συνεχίσω, πρέπει να παίρνω φάρμακα. Θέλω μου, δεν, να χάσω, να μυα... δεν θέλω φάρμακα. Οπ, κύριε Γεφιντά, σα έβει μου. Καλή σεζόν, καλώ ήρθατε. Σα περιμένω, μα δείξατε. Μια αφαίρεση για αύριο για το Γιώργο των Παπανδρέων που θέλει να δείχνει Ευρωπαίο. Θέλω το δυστυχία μου Ελλά, με στίχου Γιώργου Συρρή και μελοποίηση με Γιώργο Ζουγανίλη. Θέλει ακόμα και αυτό είναι ωραίο να παριστάνει των Ευρωπαίων το 2004 η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. στα τα πόδια που έχει στον αλουστρίνι στα λοτσαρούχη δυστυχία σου Ελλάς με τα τέκνα που πατέρα ο Ελλάς Την ονόρα τώρα. Ναι, γελάτε. Γελάτε. Ήθελα μια για την Παρασκευή που βάζετε αφιερώ. Είναι ρε φιλέχο, έχω ξαναπάρει και δεν βάζεις, δεν έχεις πάλι. Δεν αποκλείεται. Ναι, γιατί δηλαδή. Ε, ξέρεις πώς σε παίρνουν. γιατί βάζεις. Λοιπόν, να σου πω ότι θα βάλεις. Τι θες. Θέλω γούνα δέρμα. Θα ήθελα να βάλω κάποια σποτ στο ραδιόφωνό σας. Τι σποτ. Για Ναι, τι παίζουν, τι είναι όμως. Για γούνα δέρμα Για γούνα, δέρμα Καταρχήν δεν κατάλαβα Γιατί εισφάζετε τα ζωάκια Και παίρνετε το δέρμα τους Ε Ε μα Ναι Τον κύριο Βασίλη Είδες Α, Ζητάς πολλά πόλαια. Γι' αυτό δεν στα βάζω Ζήτα ένα να στο βάλω Όχι, Λοιπόν δίκα, Θες το γουναρά δίκα, δί Τέλος Θες το γουναρά Γουναίου, Ωραία, τελείωσε. Αστήμαστε... Άντε, για τώρα. Πράγμα <Ττε καταρμάτινα σου λέει αγούνα. <και> <Ττερμάτινα> δεν κάνετε δεν Όχι, όχι, περίμενε. Αν ζητήσει άλλο, θα το κάψεις, πες το. Λοιπόν, θέλω, θέλω αυτή με τα κουμούνια. Τεριζόσπαστης, Φτίστε τρεις φορές τον άλλοτε. Τι πες; Με τώρα με ακούνε και η Γιατί εσύ τι παθένεις? Πώς; Εσύ τι Όλα αυτά για το ριζοσπάστη. Έχτε ήταν τα κουμούνια! τι θέλετε! Όχι κερδικό Θέλω αυτό που με το βιβλίο που δεν κοιμάται, σίγουρα, Το κύπριο αυτό που λέει ο Λύμπου Παρακαλών θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Τι συμμετοχή θέλετε, πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα, θέλετε, τι μα δηλώσετε. Παρακαλώ, να... Βάλε τη Σελβιέλεν σου και πήγαινε και τρέξτε. Σα πατάλω θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά. Σοβαρά δεν μιλάμε τώρα. Τι είστε κύπριων σε Είμαστε από την Κύπρον ναι. Από την Κύπρον, την μαρτυρικήν Ναι, από την Αμόχοστον. Και από την Αμόχωστον θα δείτε να τρέξετε στον Όλυμπον Είσαι βλάκα! Βλάκανς, δεν βαλδενή. Να μπορίσει το τέλο γιατί δεν σταβάζω. Γιατί? Γιατί ζητάσε κάτω αυτό, σου είπα. Λοιπόν, βάλε αυτό με τον κύριο που δεν κοιμάται με το βιβλίο. Εντάξει. Έχει πράγματα. Μα αρέσει. Δεν μου λε, εκεί τι, τι είσαι, σηκώνει το τηλέφωνο, δημοσιογράφο. Δημοσιογράφος. δημοσιογράφος είσαι. Ε, τι άλλο. Α, άκουσα για το βιβλίο αυτό για τον ύπνο, γιατί έχω να κοιμηθώ ένα μήνα. Γιατί όμω, δεν έχει ανεμιστήρα, air condition, κάτι. Όχι, μου είπα για τόσα, πάρω για να μου στείλετε το βιβλίο. Ποιο βιβλίο, έχουμε για υπνηλία. Ναι, για τον ύπνο. Εγώ βλέπω ένα δω, δο... για ημικρανία έχω, δεν έχω ύπνο. Θε κάτι για ημικρανία. Όχι, για τον ύπνο θέλει. Δεν έχω για τον ύπνο, κάτι θα σου λύσει και αυτό, να στείλω μια ημικρανία. Οκ, okay, να σε καλά Θα κοιμηθώ Όχι, απλά τώρα δεν θα που θα Θα πονάει και το κεφάλι στο μισό Είσαι καλά ρε Με ποιο, κύριε μιλάω Στράτος λέγομαι Τι στράτος Τζόρτζογλου Να σα πω κάτι. Είχα πάρει χτε τηλέφωνο, μ' ακούτε? Ναι, ναι. Για ένα βιβλίο για τον ύπνο. Έχω πρόβλημα. Εκεί mm -hmm. είχε βγει ένα μαλάκα εκεί πέρα και μου έλεγε Θα μου δώσει ένα βιβλίο για να με πονάει το κεφάλι. Για τι ημικρανίε. Ναι, το έχουμε ακόμα αυτό το βιβλίο για την ημικρανία. Αυτό θέλετε. Από. Τι λε τώρα. Μισό το, εσεί τι πρόβλημα έχετε. Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ και θέλω ένα βιβλίο για τον ύπνο. Και βγήκε ένα παλιό yeah. αρχιτή εκεί πέρα και με κοράει δεν με φαίνεται. Μα μη βρίζετε κύριε, σα παρακαλώ. Τι να μη βρίζω, αφού με κοράει δεν με φαίνεται. Αυτό λόγο να βρείτε. Ένα βιβλίο για το να με πονάσει το κεφάλι. Αμά σα κοροϊδεύουν να του λέγεται στα μούρφρά. Σα πρέπει να βρείτε τώρα να τον πείτε έτσι. Ε, δεν θα βρίσω. Μισό λεπτό, δεν μπορείτε να κοιμηθείτε εσύ. Ναι. Είστε πατρεμένο. Ναι. Πόσα χρόνια! Γιατί τι ρόλο πέζει αυτό. Επέζει ρόλα, αλλά μέσα μια 39 χρόνια που να κοιμηθεί με την ίδια γυναίκα στο διο κρεβάτι, μετά από τόσα χρόνια. Εσύ είσαι και άτομο πήρα και. Δεν είναι αυτή η γλώσσα κύριε προσέξετε, εγώ βλέπετε. Σα μιλάω με το σίσκη και με το σα. Εσύ είσαι, εσύ είσαι! Έχω και ένα βιβλίο για τη θετική δημιουργία. Έχει το διάλο από εκεί πέρα. Μπορεί να βάλει αύριο το Άννα Μηγκλέ, αν προλαβαίνει. Για ποια Για ποια, Ανά. Ναι, Έχουμε φασισμό, δεν έχουμε. Τώρα, παλιά, τώρα το σμίθειε. Το έχουμε καιρό, αλλά εγώ το σμίθηκα. Μιλάνε για του έθνου. Ξανά τη βιβλία. Ανά Μηγκλέ, στο δουλάπιο δεν έχει ψύχα, ψοπή.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 Ναι. Συγγνώμη, εσεί από την προηγούμενη εβδομάδα που είχατε πάρει δεν έχετε κοιμηθεί μέχρι σήμερα? Όχι, εδώ έχω να κοιμηθώ εδώ και ένα μήνα. Και δεν κλείνει το μάτι? Όχι. Μα τι ναρκωτικά παίρνετε? Να σου πω, την προηγούμενη εβδομάδα που με μαζί μιλάγαμε. Είστε ο κύριο με τον ύπνο? Ναι. Καλά και δεν κοιμάστε τώρα τόσο γερό, γιατί? Να σου πω κάτι, πότε θα πάρω να μείνει εσύ εκεί πέρα? Γιατί να μείνουμε εγώ, τι πρόβλημα έχετε? Γιατί εσύ μου Εγώ είναι έχω... δα... Να κάνω μια ερώτηση. Σα έστειλε ένα βιβλίο για τι ημικρανίε το Παραλάβατε, πονάει το κεφάλι σα. Εσύ, σι... ναι. Ρε, μπασκε, είσαι κουνιστή, πολυθρόνα, ρε. Πολυθρόνα, δεν με λες. Θα φάει εκεί και θα του κάνουν τον κόπο, φιλιστρήνη, ρε. Πρόσεχε. Ναι, καλά, και άμα σε πάρει ο ύπνο, εκείνη την ώρα. Απ' δεν μπορεί να κυμιζόρε. Ε, δεν ξέρει πώ μπορεί να σου έρθει. Ρε, δώση μόνο σουβαρό άνθρωπο, ρε να μιλήσω. Θέλετε να κάνουμε ένα τεστ. Μήπω ασπάρει, να πω εγώ ένα τραγουδάκι. Κιμήσου, μωρό μου, γελά γλίκα. Να ούτε με τον ανούρισμα Να η μανούλα που σα αγάπα... Έπιασε Ναι ναι για πέσε λίγο ακόμη Γιατί με τον ανούρισμα μήπω Για δοκίμασε βάλε και τον αντίχειρα στο στόμα Πιπίλα τον λίγο Μπορεί να σου ρθει νύστα έτσι Ναι για πέσε για πέσε Τι να πω βάλ τον αντίχειρα Βάλτε τον αντίχειρα και εγώ θα κάνω κούπεπε Είσαι μαλάκας Παλιό